Κεφάλαιο Β. Σελίδα 867 στηχη 1 1-4 Ο κίνδυνο εκ τη παραμελήσεω τη σωτηρία μα. 1. Αφού λοιπόν τόσο υπέροχο είναι ο ιό, αυτό πρέπει και εμεί περισσότερο να προσέχομενοι σε εκείνα που οικούσαμε δια του κηρύγματο και τα οποία είναι λόγοι του ιού και των αποστόλων του. Είναι επίγουσα ανάγκη να προσέχομεν, μήπω εξαπροσεξία μα συμβεί να παρασυρθώμεν και πέσομεν έξω. 2 αλίμονον δε αν πέσομεν έξω». Διότι εάν ο νόμος που ελέγχθη στον Μωυσίν δια μέσου αγγέλων απεδείχθη βέβαιος και ισχυρός και πάσα παράβασής του και παρακοή έλαβε δικέναν ανταπόδοση και τιμωρίαν, τρία, πώς εμείς θα διαφύγουμε την τιμωρίαν εάν αμελήσομεν μια τόσον μεγάλην και σπουδαίαν σωτηρίαν. Η σωτηρία αυτή δεν ελέγχθη διαγγέλων όπως ο νόμος αλλά αφού ήρχεσαν να κηρύτεται από αυτόν τον Κύριον μας παρεδόθη βεβαία και αξιόπιστος από τους Αποστόλους που την ήκουσαν αμέσως από το στόμα του Κυρίου 4. Μαζί δε με την μαρτυρία των Αποστόλων εμαρτύρει και επεβεβαίωνε το κήρυγμα και ο Θεός με θαύματα και καταπληκτικά έργα και ποικίλα περιφυσικάς δυνάμει και θεία χαρίσματα τα οποία το Άγιον Πνεύμα διεμήραζε νησούς πιστούς σύμφωνα με τη του Θεού.